στηχη 24.37 24-37, θεραπεία τη θηγατρό τη Κανανέα και του κοφού Μογιλάλου» 24. Και από εκεί σηκώθηκε πήγαινε στα σύνορα τη Τύρου και Σιδόνο, και αφού εμβίκαινε στο σπίτι που εξέλεξε προς διαμονή του, δεν ήθελε να γίνει γνωστόν ότι ήλθεν εκεί, αλλά δεν η μπόρεσε να κρυβεί. 25. Διότι όταν ήκουσε δι' αυτόν κάποια γυναίκα, τη οποία η μικρά είχε πνεύμα κάθαρτων, ήλθε και έπεσε γονατιστή στα πόδια του. 26. Ήτο δε η γυναίκα εκείνη η Ελληνίδα κατά την θρησκείαν δηλαδή δολολάτρης και σιροφινίκησα κατά την καταγωγή και την πατρίδα και τον παρεκάλη να βγάλει από την θηκατέρα τις το δαιμόνιο. 27. Ο δε Ιησούς τις είπε «Άφησε πρώτον να χορταστούν τα τέκνα ο εκλεκτός δηλαδή λαός του Θεού ο Ισραήλ διότι δεν είναι σωστό να πάρει κανεί το ψωμί των παιδιών και να το ρίψει στα σκυλάκια». Ή στους εθνικούς δηλαδή και ειδωλολάτρας. 28. Εκείνη η ιδέα απεκρίθηκε και του είπε «Ναι κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, αλλά και τα σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώγουν από τα ψίχουλα των παιδιών. Με φτάνει ένα ψίχουλον από την τράπεζα την ειδική σου». 29. Και είπαινε σε αυτήν «Δι' αυτόν τον λόγο που δεικνύει την ταπείνωσή σου, τη σύνεσή σου και την πίστη σου, πήγαινε παρηγορημένη και ειρηνική». Το δαιμόνιον έχει βγει από την θηγατέρα σου. 30. Και όταν επήγαινε στο σπίτι τη, έβρε τη θυγατέρα τη, που άλλο ότι το ανήσυχο και δεν ιδρύνατο να υπνώσει, εξαπλωμένη ήσυχα στο κρεβάτι, και το δαιμόνιον που την κατήχε, να έχει πλέον βγει. 31. Και πάλι, αφού βγήκε από τα σύνορα τη Τύρου και Σιδόνο, ήρθε προ την νοτιοανατολική νακορογιαλάν τη θαλάσση τη Γαλιλαία, διαμέσου των σύνορων τη Δεκαπόλεω. 32. Και φέρουν σε αυτόν κάποιον κοφών που δεν είναι δύνατο να ομιλήσει, και τον παρακαλούν να βάλει από αυτού την χείρα του. 33. Και αφού τον επήρε από το πλήθος ιδιαίτερος διαναδώσει τον κοφάλανο να καταλάβει τι επρόκειτο να του κάνει ώστε να διεγερθεί η πίστη του, η οποία θα διευκόλυνε το θαύμα της θεραπεία του, έβαλε ο τα δάχτυλά του στα αυτιά του αρρώστου, και αφού έπτησε με το άκρον του δακτύλου του, με τον Υγκισε τη γλώσσα του αρρώστου. 34. Και αφού σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, εστέναξεν με προς προ τα βάσανα των ανθρώπων και είπε προ αυτόν. Εφαθά, το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει διανύχθητη. 35. Και αμέσω ήνυξαν τα αυτιά του και λύθη το δέσιμο τη γλώσσης του και ομίλη καθαρά και ελεύθερα. 36. Και του παρήγγειλε να μην πουν τίποτε για το θαύμα τούτο. Όσον όμως αυτός έδιδε τέτοιες παρακαιλίες, τόσον περισσότερον διεκήρυντων εκείνη τα θαυμαστά έργα του. 37. Και θαύμαζε ο κόσμος πάρα πολύ και έλεγαν. Σωστά και λαμπρά τα έκαμεν όλα. Και στους κοφούς δίνει την ακοήν και τους κάνει να ακούν. Και στους αλάλους δίνει τη δύναμη να ομιλούν.